μα είπε ο λόγος του Κυρίου στους δύο στίχους που ερημηνέψαμε στον 5 και στον έξι μας έδειξε λοιπόν πως έρχονται τα πράγματα σε αυτόν ο οποίος είναι εννοήμων Δηλαδή έχει το Θεό μέσα στο κεφάλι Του και πώς έρχονται τα πράγματα σε Αυτόν ο οποίος έχει το διάβολο μέσα στο κεφάλι Του. Διότι όταν ακούτε εδώ στην Αγία Γραφή τη λέξη σοφός, τη λέξη νοήμων, δεν είναι σοφός εκείνος που ξέρει πολλά, που λέει σήμερα ο κόσμος, σοφός για την Αγία Γραφή δεν είναι εκείνος ο οποίος έχει σπουδάξει, έχει πάρει χαρτιά, ξέρει πολλές γλώσσες έχει τελειώσει πολλές επιστήμες και αλλά σοφός για την Αγία Γραφή είναι εκείνος που έχει το Θεό μέσα στο κεφάλι του εκείνος που έχει τη σοφία του Θεού εκείνος είναι ο σοφός εκείνος είναι ο Σόφρον εκείνος είναι ο Νοήμων και αντίθετα ο Παράνομος, ο Άσοφος ο Άνους που δεν έχει μυαλό δηλαδή δεν είναι εκείνος ο οποίος δεν είναι σπουδαγμένο, δεν είναι εκείνος του Τυχαίει να μην ξέρει πολλές γλώσσες. άνους και άσοφος και μωρός και ανόητος είναι εκείνος που μέσα στο μυαλό του δεν έχει τον Χριστό αλλά έχει την κοσμική νοοτροπία. Έχει τον διάβολο. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω κάτι πριν προχωρήσουμε. Μην νομίζετε ότι αυτό επειδή περάσαν πολλά χρόνια δεν ισχύει και σήμερα για τον Θεό το ίδιο ισχύει και σήμερα. δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν έχει τον Θεό με στο κεφάλι του και αποφασίζει επειδή του το λέει ο κόσμος επειδή του το λέει το μυαλό του το στραβό το μυαλό του αυτός για τον Θεό είναι παράνομος και το λέω αυτό διότι πολλοί χριστιανοί που ερχόνται και μέσα στην εξομολόγηση προσπαθούν να παίξουν με το μυστήριο της εξομολογήσεως και να παίξουν με τη λογική τους και μου λένε πολλές φορές όταν τους λέω κάτι και εγώ ως απεσταλμένος του Θεού του το λέω Καλά μου λέει πακούλη στέκει αυτό που μου λες τώρα Εσύ που δεν έχει γνώση του Θεού για σένα δεν στέκει. Για μένα όμως που εκείνη τη στιγμή μου μιλάει ο Θεό μέσα από το μυαλό μου, για μένα στέκει. Και αλλήλω να βάλαμε την εξομολόγηση σύμφωνα με το μυαλό του κόσμου και με τη λογική του κόσμου. Γιατί η λογική του κόσμου λέει ότι αν αφήσει ο Θεό να πέσει, θα πέσει. Όμως η λογική του Θεού σου λέει άλλο, ότι αν το αφήσει να πέσει, μπορεί να φτιάξει άγγελο κ.ο.κ. και να μην το αφήσει να πέσει. Δεν ξέρει πώ έρχονται τα πράγματα, πώ ο Θεό σκέφτεται την κατάλληλη στιγμή. Η λογική του ανθρώπου τι λέει, ότι η γυναίκα γεννάει μέχρι τα 40, 42, 43, 44 έλα όμως που η Σάρα γέννησε στα 90 τι θα πούμε ότι τρελάθηκε ο Θεός ή ότι τρελάθηκαν οι άνθρωποι τρελάθηκαν οι άνθρωποι και ότι μπορεί να τρελάθηκε η λογική τι ανθρωποι Αυτό δεν λέει η λογική λέει ότι το νερό πάει προ τα κάτω όμως το αμολύσεις πάει κάτω το νερό έτσι δεν λέει ακούστε όμως μεθαύριο στον θεοφανίο να δεις λέει ο Ιορδάνης λέει, εστράφεις στα οπίσω. Το νερό πήρε, λέει, και πήγαινε την ανηφόρα. Άρα λοιπόν, τι θα πούμε εδώ, τρελάθηκε, η φύση τρελάθηκε, όχι, ο άνθρωπος τρελάθηκε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί σωστά και λογικά. Γι' αυτό λοιπόν να κοιτάτε, να προσαρμόζετε τη λογική σας και εσείς, αδερφές μου και αδερφοί μου, όχι σε αυτά τα οποία μηχανεύεται ο κόσμος και λογίζεται ο κόσμος. Να βάλουμε τη λογική μας, να σκέφτεται με τη λογική του Θεού και να λέμε εκείνο που έλεγε ο Κύριος ότι όπου βούλεται Θεός νικάτε φύσεως τάξης. Άμα ο Θεός το θέλει, ναι, άμα τα φύσεως το που το δω πέσει. Αλλά άμα ο Θεός θέλει να μην πέσει, δεν πέφτει. Άμα ο Θεός θέλει να γεννήσει μία γυναίκα παρθένος, όπως θα γεννήσει μετά αύριο υπεραγία Θεοτόκος, όπου βούλεται Θεός νικάτε φύσεως τάξης. Εάν θέλει ο Θεός να γεννήσει η Σάρα που είναι 90 χρονώνε, θα γεννήσει η Σάρα. Εάν θέλει ο Θεός, ό,τι θέλει ο Θεός, όταν θέλει ο Θεός, ανατρέπονται οι όροι της φύσεως, ανατρέπεται η λογική και εκεί που για μας το ένα και να κάνει δυο για το Θεό το ένα και να κάνει δυακόσα και τρακόσα και μεταχόσα και χίλια και παραπάνω από επομένως λοιπόν εδώ μιλάει γιατί συνέπειε έχει εκείνος ο οποίος είναι σοφός έχει τον Χριστό έχει τον Θεό στο μυαλό του και είδες τι λέει διεσώθη από κάβματος διεσώθη από κάβματος τι σημαίνει αυτό τον έσωσε λέει ο Θεός από αποπαγίδες του διαβόλου γιατί ο διάβολος ξέρετε τε κοιτάει να ρίξει κοιτάει να ρίξει τους ανόητους ο διάβολος κοιτάει να ρίξει εκείνος που η λογική τους πάει με τα νερά του κόσμου Εκείνον ο διάολος τον παίρνει και τον... Έχετε δει πως βαράει το χταπόδι ο ψαρός. Έχετε δει πως το κεδί δεν πήγε ποτέ. Να δεις πως το πιάνει το χταπόδι και το βαράει κάτω, στην πέτρα επάνω, πως το γουλίζει όπως λένε. Πως το γουλίζει. Ε, έτσι λοιπόν μας κάνει και εμάς ο διάολος όταν έχουμε τη λογική μας και σκεφτόμαστε όπως σκέφτεται ο κόσμος. Γιατί εκεί έρχεται ο διάολος και σε πηγανίζει και σου λέει η σου πει και πως είναι δυνατόν η Παρθένος να γεννήσει ε μελαδό αν το μυαλό σου πάει με του κόσμου θα πεις δεν γίνεται αν το μυαλό σου όμως το με τα το νερά του Θεού και σκέπτεσαι με τη λογική του γερίου θα του πει του διαόλου ή παγιοπίσω μου διαόλου αν τη φύγει από εδώ Ρωμιάρη που ήρθεσαι εδώ να μεταράξει. Τέτοια μέρα Χριστούγεννα είπα και ο πίσω μου βεβαίω και γίνεται η Παρθένος να γεννήσει εφόσον το θέλει ο Θεός. Διασώθει από καύματος ιός νοήμων. Το μυαλωμένο άνθρωπος, το παιδί το μυαλωμένο όταν σκέπτεται κατά Θεόν ξέρει και αντιπαρέρχεται τις παγίδες που του στείλει ο Διάβολος τι έρχεται και σου λέει ο διάολος στο μυαλό σου το έχεις μελετήσει ποτέ τι, λογι, τι λογισμός σου βάζει στο μυαλό σου ένας όνος ιδιαίτερα δεν στην προσευχή ως προσευχή ως προσευχή που δεν μας αφήνει να συγκεντρωθούμε ούτε μισό λεπτό ούτε μισό λεπτό εκεί βάζει όλα τα τεχνάσματα του ο βρωμιάρης και δεν σε αφήνει να σταθείς δεν σ' αφήνει να σκεφτείς ούτε μια στιγμή μέσα τα Ιερά Νοήματα της προσευχής. Και τι έρχεται και σου λέει, τι σου μαγειρεύει, το ένα το άλλο, το ένα το άλλο εκεί πέρα, συνέχεια το μυαλό, συνέχεια, σε βασανίζει, σε πιλατεύει, σε ταλαιπωρεί. Άμα όμως είσαι Υιός Σοφός, εάν είσαι, πως το λέει εδώ, Υιός Εάν εκείνη τη στιγμή το μυαλουδάκι σου πάρει στροφέ ανάποδε που λέμε, ανάποδε για τον κόσμο πάρει το μυαλό σου στροφέ σύμφορε με τι στροφέ του μυαλού του Θεού τότε θα αποφύγει τι παγίδε. Θα αποφύγει αυτά τα οποία τα ένεδρα τα οποία σου στείλει ο Διάβολο την ώρα εκείνη την ιερή της προσευχής Διεσώθει από καύματος Υιός νοήμων εγλύτωσε λέει το μυαλωμένο παιδί ο άλλος αναιμόφθορος γίνεται τον άλλο δηλαδή τον κάνει ο διάολος πώς τον κάνει <Κι>... τον παράνομο εκείνον που σκέπτεται με τη λογική του κόσμου με τη λογική του σατανά που έχει βάλει το διάολο μες στο μυαλό του Εκείνο λέει ο Διάβλος τον κάνει τι, ανεμόφθορο Τι σημαίνει ανεμόφθορος Τον συντρίβει, τον κάνει φτερό στον άνεμο. Τον πάει από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Σαν εκείνο που μας λέει ο κύριος στην καινή διαθήκη. Που λέει τι, Ότι εκείνος λέει που πίστεψε στον κόσμο είναι σαν να έκλεισε λέει το σπίτι επάνω στην άμμο και ήρθαν υπό καμή και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσαν τη οικία εκείνη και τι έγινε στο σπίτι εκείνο σύνδρυμα συνετρίβη έπεσε έπεσε διεγεί. έτσι θα διαλυθεί κάθε ένας ο οποίος σκέπτεται με τη λογική του κόσμου έτσι θα τον διαλύσει ο Θεός θα τον διαλύσει όχι ο Θεός θα τον διαλύσει θα τον διαλύσει ο διάολος που παραδόθηκε στον διάβολο, γιατί έφυγε από τον Θεό. Εάν ήταν στον Θεό κοντά, δεν επρόκειτο να πάει τίποτα. Θα τον διαλύσει όμως ο διάολος αυτόν, ο οποίος, είπαμε, θέλει να σκέπτεται με τη λογική του κόσμου. Τι σκέφτεται ο κόσμος, σημαίνει η άλλη σκέψη που κάνει ο κόσμος. Ένας πω, τι σου λέει ο κόσμος, ένα παιδί, δύο παιδιά δεν βγαίνεις, όχι τρίπου. Έτσι δεν σου λέει. Δεν είναι όχι τρίτα, τέταρτο, τόπο. Αν πάτε με τη λογική του κόστου, κολαστική. Η σου λέει λογική του Θεού. Όπου βούλετε Θεό είναι κάτι φίση και 8 και 9 και 10 και 15 και 19 παιδιά, που έχει γίνει στο καγημένο επάνω στην Αθήνα, ωργανέ αυτή η ηρωική μορφή τη Ελλάδας γιατί για μένα αυτός είναι ο ήρωας ήρωες, αυτός είναι ο ήρωας αυτός είναι ο ήρωος, 19 παιδιά mm. αλλά είναι πιστός όμως είναι αφουσιωμένος στο όμως μου κάνει εντύπωση τώρα και προχθές, εχθές το έλεγα σε που είμαστε μαζί σε ένα διάκο εδώ της Μητροπόλεως που βεντιάζαμε «Κου δω, ξέρεις τι μου, κανέναν είπα σε μου». μου λέω τι, μου λέει, τι, κάποτε τον είχε βγάλει τη τηλεόραση εκεί και κάποια δημοσιογράφος πήγε να τον εμπέξει, να τον εμπέξει, να τον κοροϊδέψει, ποιον Αυτό τον ήρωα, να τον εμπέξει, επειδή είχε 19 παιδιά. Και κάπως στραβοχέλασε εκεί πέρα, έκανε κάποιο μορφασμό, το μια στόντα και αυτός πολύ σοβαρός, ευλογημένος άνθρωπος της λέει άκου κοπέλα μου λέει να σου πω κάτι τον κοίταγε αυτή λέει τι λέει να σου πω εγώ λέει ένα ξέρω να σου πω 19 παιδιά λέει μου έδωσε ο Θεός αλλά τόσα χρόνια την πόρτα των νοσοκομείων δεν την είδα παιδιά δεν είναι και αυτά όπως είναι και τα παιδιά του δικά σου και τα παιδιά του Α και τα παιδιά του Β και τα παιδιά του Γ. Ο Θεός μου τα φύλαξε τα παιδιά μου. Και μια φορά δεν ήρθα στο Γιατί άμα είσαι με το θέλημα του Θεού και η λογική σου πάει με τη λογική του Θεού ο Θεός έρχεται και υπερβαίνει τους όρους της φύσης. Ποια από δεν έχει στείλει το παιδί της νοσοκομείας του. Καμία. Καμία και έχετε πάει στο νοσοκομείο με τα παιδιά σα. Όμω. Εκείνο ο καημένος το είπε δημοσίω. 19 παιδιά τη λέει, και μια φορά στο νοσοκομείο δεν έπεικε. Πέρα λέει από τότε που πάει η γυναίκα μου και γεννάει, δεν έχουν ξαναδεί την πόρτα του νοσοκομείου. Πέρα. Καταλάβατε. <Τι> Καταλάβατε. <Τι> Καταλάβατε? <Τι> Αυτό είναι ο άνθρωπο τη πίστεω. Που το ένα και ένα είπαμε στους νόμους του Θεού, στη λογική του Θεού, δεν κάνει δυο, αλλά κάνει και πενήντα και εκατό και δυακόσα και όσα θέτει. Γιατί μας το έδειξε ο Κύριος όταν πήρε τα πέντε ψωμιά και τα πολλαπλασίασε και έφαγαν είκοσι χιλιάδες Αυτό ήθελε να μας δείξει ο Κύριος. Όταν εσύ κοιτάς το πορτοβόλι σου και λες, αυτά που παίρνω δεν φτάνουν για δύο παιδιά, ξεχνά ότι ο Κύριος πολλαπλασίασε τους πέντε άρ και άμα του μιλήσεις και τα δυο που πήγες στην τσέπη σου, ο Θεός μπορεί να κάνει πέτακοσιε χιλιάρικα. Και μπορεί ο Θεός να ταΐσει όχι ένα παιδί που έχεις, αλλά πενήντα παιδιά, ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις, με ένα χιλιάρικο. Γιατί έτσι θέλει, γιατί έτσι, να μιλήσω, προ... να μιλήσω λίγο ασεβώς, να με συγχωράτε. Γιατί έχει το γουστάρι που θέλω, έτσι το αρέσει. Γιατί έτσι θέλει, τι σε έτσι ο Θεός έτσι ξέρει να πορεύετε, ο Θεός έτσι ξέρει να επιβραβεύει αυτούς οι οποίοι τηρούν το θελήμα του Πανάκη. Και εδώ με να ακούτε θα βγείτε όμως έξω πάλι και θα σας τα πάρει πάλι διάολο στα μυαλά. ο διάολος στα μυατά. Θεός πει τι σας λέει αυτός ο μικρός εκεί μέσα, τι λέει ένα και ένα κάνει δύο, όχι δεν κάνει δύο. Σε την λογική του Θεού κάνει τεκακόσια. Και δεν θέλει να με ακούσε εμένα, μην με εσύ θα τα πληρώσεις μετά από Γιατί εγώ είμαι ο Κύρικα. Εμένα έστειλε ο Θεός από τη φωνή του Θεού. Και δεν σου έστειλε ούτε τον άντρα σου για να σου πει τη φωνή του Θεού, ούτε τον προχωμένο του παιδί σου που έρχεται να σου κάνει μάθημα τώρα στα γεράματα. Και αντί να σηκώσει το χέρι του ρίξη μια πουσιά να πάει παραπέρα, και σου κάνει αυτό το μάθημα και σου λέει το... τις θεωρίες του έμαθε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Έτσι είναι. Αυτό μας δίδαξε λοιπόν το χθες. Και είδες τι είπε. Να, να, να, να. Αυτό που υποεξηγήσαν πάλι που το στίχο έτσι. Ευλογία Κυρίου επικεφαλή δικαίου. Πού πήγε η ευλογία του Θεού. Στο Ζουγανέλη πήγε. Στο Ζουγανέλη που τα φύλαξε τα παιδιά του. Γιατί δεν παίζανε εκείνα εκεί. Δεν τρέχανε από εδώ, δεν τρέχανε από εκεί, δεν παίρναν στις σαλάνες, δεν τρέχανε σαν παιδιά. Δεν κάνανε μούριας από εδώ, από εκεί. Δεν είχαν στο σπίτι το δικό σου πάει να πέτσει εδώ και έπεσε από τη σκάλα και τσακίστηκε. Και εκείνο έχει σκάλα στο σπίτι του. Φυλάει εκεί ο Άγγελο όμως. Με φυλάει ο Άγγελο του Δίου Δεν είδα, λέει, δεν ξέρω ποια είναι η πόρτα του όσο μπορεί. Αυτός ο Εβδοηγάνος Τροπάκος. Και αυτά να διδάσκεται στα παιδιά σας, γιατί ξέρετε τι μαθαίνω. Πικρά πράγματα μαθαίνω. Ότι σήμερα οι γονείς, οι μανάδες, οι βρωμιάρες εκείνες οι μανάδες, οι οποίες οι σας, για, για, για πάτη τους έκαναν ένα σωρό εκτρώσεις στη ζωή τους, τώρα διδάσκουν και τα βαλίτσα τους. Ανέξυδες πλέον, αδιάντροπες, ξεφτυλισμένες πιάνουν τις κόρες τους και πιάνουν και τα παιδιά τους και τους μαθαίνουν την αμαρτία, τα εκπαιδεύουν μυστυχώς στην παρανομία απέναντι στο Θεό. Ξεχνάνε όμως ότι ο Θεός είναι ζωντανός και ξεχνάνε ότι αυτή η αμαρτία θα γυρίζει κεραυνό στο κεφάλι τους και θα τη συντρίψει και αυτές και τα παιδιά τους. Το ξεχνάνε. Αλλά θα γίνει όμως. Γιατί ο Θεός ναι, μεν κρατάει την οργή του αλλά πολλές φορές η οργή του εκδηλώνεται και παρά τη θέληση του θυρού. Εκδηλώνεται. για να μας συνετίζει ο Θεός, να μας επαναφέρει στην τάξη. Πάμε παρακάτω. Μνήμη δικαίων μετεγωμείων όνομα δε ασεβούς σβένεται. Σοφός καρδία δέξετε εντολάς ο δε άστεγος χείλες εισκολιάζον υποσχελιστήσεται πως πορεύεται απλώς πορεύεται πεπιθώς ο δε διαστρέφοντας αυτού Γνωστήσετε τρεις στίχους ο 7, ο 8 και ο 9. Τι μα λέει εδώ, στον στοίχο 7, τον ξαναδιαβάζω. Μνήμη δικαίων μετεγκομίων. Όταν πεθαίνει κάποιο, Εάν είναι Άγιος, τι λέμε. Εάν είναι κανένας άνθρωπος Άγιος που πέθανε. Και και εκείνος που δεν τον ήξερε. Κλαίει και δυνάται ακόμα και εκείνος που δεν τον γνώρισε. Θυμάμαι όταν πέθανε ο Μακαρίτης ο διδάσκαλός μας ο αείμνηστος αυτός ευεργέτης που σας έφταξε εδώ αυτού το χώρο να έρχεστε να στεγάτεστε και να λειτουργέστε να μην ταλαιπωρήσετε και τρέχετε κάτω να έχετε το κηρυγμά σας και με τη χάρη του Θεού βλέπετε τόσα χρόνια αλλού δεν υπάρχει κηρύγμα πηγαίνετε να δείτε από που θέλετε τρία τέσσερα κηρύγματα γίνονται σε όλη την Πάτρα και τα τρία τέσσερα κηρύγματα είναι πού <Συρίζει> δύο κηρύγματα γίνονται εδώ στις έπτωσες δικές μας τρία, τρία κηρύγματα Άφησε την υπογραφή του αγίου αυτό. Σα σας έλεγα λοιπόν όταν επέθανε, εκεί που είμαστε στο χώρο που θα γινότανε η κηδεία του η επικίδιος ακολουθία τη νύχτα που είχαμε αγρυπνία στο χώρο της αναπλαστικής σχολής κάτω στην Πάτρα εκεί που είχαν το ιερό του λείψανο. ήρθε τη νύχτα ένας που δεν το ξέραμε, γιατί εμείς τώρα τους ανθρώπους του και τους μαθητές του, τους ξέραμε πάνω κάτω, τους ξέραμε ποιοι, ποιοι ήτανε. Ήρθε λοιπόν και ένας άγνωστος, έπεσε κάτω με αναφιλητά, να και λοιπά, ασπάζεται το, το λείψανο του γέροντα, και τον πλησιάσαμε. Δεν γιατί, λέμε, τι τι τον έχετε ελέγξεις, τι τον έχετε. Νομίζω ότι θα είναι κάποιε συγγενείε, του ξέρω εγώ κλπ. Τι μα είπε λοιπόν, λέει εγώ ρε παιδιά, τον γνώρισα λέει πριν από δύο μέρε. Επήγαινε λέει με τα πόδια, και εγώ επέναγα με το αυτοκίνητό μου σταμάτησε στον δρόμο φαίνεται ήταν κάτω από το βάρο της αρρώστιας που τότε γιατί επλησίαζε προς το θάνατο κουράστηκε στον δρόμο και έκανε τον στόπ, σταμάτησε λέει τον πείρα και τόσο πολύ λέει δύο κουβέντες λέει μου είπε δύο κουβέντες βλέπετε πως φαίνεται ο Άγιος ε? δύο κουβέντες, δεν είναι πολλά πράγματα ήταν και κουρασμένος, δύο κουβέντες δυο κουβέντες οι οποίες λέει ήταν τόσο χαρακτηριστικές στη ζωή μου που δεν ήθελα να τον αποχωριστώ αυτόν τον άνθρωπο Όταν φτάσαμε τον πήγα στο σπίτι του τον άφησα δεν ήθελα να η ψυχή μου γάσα δεν ήθελα να τον αφήσω είχα κολλήσει πλέον ή το είχα αγαπήσει τόσο πολύ που δεν ήθελα να τον αφήσω πόσοι ώρα κουβεντιάζεσαν αυτήν την ιδέα, δεκά το πόσο κουβεντιάσανε τόσο λέει δέθηκα μαζί του που δεν ήθελε να κατέβει από το mm. την αλλά όταν φτάσαμε λέει κυβέρα κατέβηκε και μου είπε λέει να πηγαίναμε να να λέει εκεί παπαφλέσα που έχει πει έθουσα που κάνω εγώ με αξιώνιο θεός σήμερα να κάνω κυβέρα μάθημα να πάμε λέει, και να πάω εκεί πέρα και εγώ να τον γνωρίσω λέει, να ακούσω τα μαθήματά του. Και έμαθα λέει σήμερα που πέθανε και εδώ να τον προσφυγήσω. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό τώρα που διάβασα το στίχο αυτό. Μνήμη δικαίου με τον κομίρα Τι έχει να θυμάται αυτός ο ανθρωπάκο από το να είναι στο διδάσκαλο. Τι ήταν ο διδάσιος, τίποτα λέγεται, τίποτα λέγεται. Ένα, αν με ρωτήσεις κοσμικά τι ήταν, τίποτα, ένας αφανής άνθρωπος, δεν ξέρει τίποτα, περνούσε και πολύ δικαίως έγραψε τότε ένας δημοσιογράφος στην Πελοπόννησο εδώ στην Εφημερίδα, λέει επέθανε ένας σαλός, ένας τρελός πέθανε. Το λέγεται την καλή έγινε το σαλός, κατά θεόν σαλός, τι ήταν, τίποτα. Και όμω βλέπεις, ενώ επιφανειακά κανείς δεν ήξερε, όλοι τον ξέρανε. Όλοι έχουν να σου πούν για αυτόν τον άνθρωπο. Ήτανε ο δίκαιο, έτσι λέει, μη δικαίου. Το δίκαιο τον θυμούνται όλοι. Κι ας τον ξέρανε. Κι εσείς τον ξέρετε, που δεν τον είχατε γνωρίσει. Κι εσείς τον ξέρετε, τον ξέρετε, είναι βέβαιος, τον ξέρετε. Από τόσα που σας έχω πει εγώ, έχετε σχηματίσει στο μυαλό σας, στην καρδιά σας, τη σκέψη, την Αγία Μορφή αυτού του ανθρώπου. Πώς επολιτεύεται και πώς υπερπατούσε και πώς εστέκεται και πώς μιλούσε και πώς γελούσε και πώς εδίδασκε και όλα αυτά. Μνήμη δικαίου με τεγωμίων. Ποιος να πει κακιά κουβέντα για αυτόν τον άνθρωπο. ποιο να πει μου πεις, δεν είχε ατώματα, δεν είχε δυναμίες, δεν είχε και αυτό σαν άνθρωπο στα αμαρτήματα, ναι τα είχε αλλά ήταν τόσο λίγα ήταν τόσο μικρά, μπροστά στην αγιότητα της ζωής του που πραγματικά είναι σαν να λέμε σαν να λέμε τι να λέμε, ότι ο ήλιος ο ήλιος, ο ήλιος έχει, έτσι λέει επιστήμονε, έχει και κάποια λέει σκοτεινά σημεία μπορείς εσύ να τα όμως εσύ τι βλέπεις τον ήλιο το μόνο που αισθάνεσαι είναι η φωτεινότητά του οι καυτές του ακτίνες δεν μπορείς να καταλάβεις ότι μέσα σε αυτό το γίγαντα του φωτός που λέγεται ήλιος μέσα σε αυτόν υπάρχουν και κάποια σκοτεινά σημεία. έτσι και σε αυτός ένας γίγαντας φωτός ήταν που το μόνο που μας έρχεται στο νου δεν είναι να θυμηθούμε τώρα να θυμηθούμε Άνθρωπο ήταν κάποια στιγμή εκεί που είμαστε μαζί. Ξέρω εγώ μπορεί να εσύκονε λίγο τον τόνο τη φωνή σου να μα μιλούσε λίγο απότομα. Ενδεχομένω κάποιο και να του διαδικήσει με το να, να κάνει μια παρατήρηση εκεί πέρα που δεν έπρεπε. Άνθρωπο είναι, λογικό ήταν. Αλλά εκείνο που κυριακούσε τον ήταν η αγιότητα του ποιού. Ήταν ο άγιο τύπο του, άγιο χαρακτήρα του. Μην με <κοί> τι να τιμηθείς αν το άνθρωπο; μόνο άγιες παραστάσεις μόνο άγιες ενθυμίσεις μπορεί να έχει κανείς στο μυαλό του για αυτόν τον άνθρωπο όπως και για κάθε άγιο άνθρωπο τι να τιμηθείς να τιμηθείς την άγια ζωή του να τιμηθείς τα Άγια Λόγια του να τιμηθείς το Άγιο παραδείγμά του να τιμηθείς μόνο τέτοια εξετικά μην μη δικαίων τεκομείων. Θυμάσαι τον Άγιο, και το μόνο που έχει να κάνει είναι να τον εγκομιάζει. Για να, να πάμε και στον παλιά άνθρωπο που πέθανε. Τι έχεις να τιμηθεί από εκείνον, όνομα Πάμε. Ονομαδέα όνομα Ονομαδέα σεβού. ζενίτε ενώ ο δίκαιος δε σβήνει από τη μνήμη σου. Εμάς για ρωτήστε να εδώ τα παιδιά ρωτήστε, περάσαν δώδεκα χρόνια και λέμε, δεν πέθανε. Εμείς τον αισθανόμαστε μέσα μας, δίπλα μας, εδώ, γύρω μας. Μας συντηρεί, τον ακούμε ακόμα τις φωνές του. Ακούμε τις φωνές του, να μας επιπλήτει, να μας συγκρατεί, να μας καθοδηγεί, τον βλέπουμε στον ύπνο μας. Μας υπενθυμίζει ακόμα τις διδαχές του μας συγκρατεί, μας παρηγορεί μας παρηγορεί εμένα ξέρετε δημόγιο σας το λέω δημοσίως κάποτε ήμουν με τον Αλέξιο ένα παιδί που με πηγαίνει με εξυπηρετή με το πήγαμε σε κάποιο χωριό και ήταν μια δαιμονισμένη ήταν μια δαιμονισμένη και έβγαλα το σταυρό το σταυρό του Κυριώργη τον έχω μαζί μου αυτό ήταν μια ευλογία <κυρίζει> έβγαλα το σταυρό του προφορούσε επάνω που τα αντέχανε να τις σταυρώσαν δεν ξέρεις τι τι μου είπε ναι ρε ναι ρε ξέρω λέει, <συστά> δασκάλου σου, λέει του δασκάλου σου λέει του δασκάλου σου λέει και έρχεται κοντά του κοντά σου λέει και σε φυλάει <συστά> ο δασκαλός <συστά> <συστά> τον έχεις δίπλα σου λέει και αυτοί που είναι πέρα στις χαμάρις τον βρήκαμε Πού με ήξερε αυτή, πού ήξερε τον βασκαλό μου, πού ήξερε ποιος ήταν ο βασκαλός μου, πού ήξερε εκείνος ήταν ο σταυρός. <coughs> ναι ρε λέει, ναι, είναι δίπλα σου λέει, τον βλέπω και σε φυλάει. Μνήμη νικαίω, πώς να μην το θυμηθείς αυτόν τον Άγιο άνθρωπο με εγκόμεια, πώς να μην λες μόνο καλές κουβέντες για αυτή την Αγία μορφή, για αυτόν τον Άγιο γίγαντα που λέμε δεν υπάρχουν Άγιοι σήμερα, δεν υπάρχουν Άγιοι, κάνετε μεγάλο λάδος. Μεγάλο λάδος κάνετε. Όποιο λέει θέλει αγιάζεται και στην κόλαση να τον πάει ο Χριστός και εκεί μέσα σε έδινε το δικαίωμα να αγιαστούμε. Υπήρχαν πολλοί που θα μπορούσαν και εκεί μέσα ακόμα να αγιαστούν μέσα στην κόλαση. Αλλά, λέει παρακάτω, όνομα δε ασεβούς Ποιος το θυμάται εκείνο το κάθαρμα του Γκαζαντζάκη, ποιος το θυμάται και πολύ που τον θυμόνται, τον θυμόνται και κάνουνε μετό, το, μετό το κάνουν. Γιατί είναι ο, βρωμιε, ο βρωμερότερος άνθρωπος που πέρασε τον 20ο αιώνα πάνω από τη γη. Ποιο βλάστημα από αυτόν δεν υπήρξε. Εκείνος ο οποίος άνοιξε το βρωμερό του στόμα και χρησιμοποίησε το βρώμιο υπό το χέρι του να γράψει βλαστήμιες, βαρύτατες βλαστήμιες εναντίον του Κύριου. Τέτοιες βλαστήμιες που έφτασε σε σημείο, έφτασαν σε σημείο άγιοι άνθρωποι της εποχής εκείνης να τον αφορήσουν και να τον αναθεματίσουν τον καταραμένο, τον βρωμιάρι, τον συχαμένο. Το συχαμένο! Τι να θυμηθείς από αυτό το πρωμιάρι, τι να θυμηθείς. Το μόνο που κοιτάς είναι τι. Τι, τι κοιτάς, αυτό που λέει εδώ. Κοιτάς να σβήσει από την μήνωση. Βρίσκεται την υπεραγία τόπο, την είπε πόρνη, τον κυρία Θεοτόκορ. Καταλαβαίνετε. Δεν τον πρισω αυτός είναι άξιος, άξιος μηρίων κολάσιο, κάτω από τους δαίμονες, δεν τον βρίσω, ας φτάσω το δωρομνήαρι του τσουλίτη, αυτός εμπίσει τον γύριο, τον γύριο τον είπε μόνο. τον γύριο μουρέ, αυτό να τον, να τον λυπηθώ, αυτό, αυτόν. Ναι. Αν υπάρχει, έτωσα, σας το δώσει ο Κύριος. Εγώ, εγώ όπως μισό τον διάβολο, όπως μισό τον διάβολο, έτσι τον έχω και αυτό, ναι. Στη λίστα, την ίδια λίστα. Τώρα. Και κοιτάω να τον ξεχάσω. Να φύγει από την μήνυμα, να φύγει, να φύγει. Όνομα δε ασεβούς... <χι> είναι στη πέντα. Όνομα δε ασεβούς, σβαίνεται. Συντηρείται μεν λόγω των βλαστιμιών του, συντηρείται, συντηρείται, αλλά ο κάθε εχέφρων άνθρωπος, ο κάθε σοβαρός άνθρωπος, ο κάθε φοβούμενος των θεών άνθρωπος, θέλω να το ξεχάσω αυτό. Να φύγει η κυρία μου να μην θυμάμαι ότι υπήρξε τέτοιος άνθρωπος στη γη που σε ύβρισε με τέτοια πρόστιχα και βαριά λόγια. Να σβήσει από τη μύμη μου. αδειασε γους ζβανειτε, ενω τον δίκαιο τον εντιμισε ποιος δεν το τιμά τον πατέρα παΐσιο; εμεις που τον γνωρίσαμε με τη χάρη του Θεού πατέρα πορφύριο, άγιες μορφέ, άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι, άνθρωποι της αρετής, άνθρωποι της αγιότητος, που τους κλένε, του έκλαψαν ακόμα και οι πέτρες, πέθανε αυτό πέθανε αυτό το απόβρασμα πέθανε και τι έγινε κανείς δεν τον έκλαψε κανείς κανεί! ούτε η γυναίκα ίδια του κανείς δεν τον έκλαψε όλοι αισθάνθηκαν ανακούφιση όταν έφυγε αυτό το απόβρασμα ενώ για ώρα όταν έφυγε ο παθ. Παΐσιος να δεις που έκλαιγαν και οι πέτρες έκλαιγαν άνθρωποι που δεν τον γνώρισαν Τώρα πέθανε αυτός ο Άγιος εκεί που ήρθε εκείνος ο άγνωστος ο άγνωστος, δύο με μισή ώρα τον, λιγότερο τον γνώρισε. Έκλαιγε σαν, σαν, σαν μωρό παιδί, έκλαιγε. Μη μη δικαίου μετεγκομίων. Όνομα Δεασεμούς σβέλλεται. Τι να συντηρήσει ο Θεός, να θυμόμαστε τον Καζαντζάκη, γιατί να το θυμόμαστε, να μας έρχεται μετός, Εμάς έρχεται με τόση να τι να θυμηθείς από αυτό. Ενώ τον άλλον τον έχεις και τον θυμάσαι και τον αναπολίσει και τον επαναφέρει στην μνήμη σου. Και έχουμε τις κασέντες του και καθόμαστε για να ακούμε τις διδασκαλίες του. Και έχουμε τις φωτογραφίες του. Και κάνετε προσεχή γιατί έχω βάλει μπροστά ήδη να γράψω ένα βιβλίο για αυτό το άνθρωπο. Να έχει και να ζει και μέσα στα σπίτια σας. Και όπως έρχεται και το άλλο το βιβλίο αρέκου μου, να έχετε και αυτό να θυμάστε την αγία αυτή μορφή. Που θα όσο μπορώ και όσο τουλάχιστον από προσωπικές μου πύρες, να μπορέσω να σα τον περιγράψω και να τα λάρον φέρα στη μίμη σας. Σοφός, στίχος 8. Σοφός, καρδία δέξετε εντολάς. Ποιος είπε να είμαι σοφός? που έχει το Χριστό στο κεφάλι. Αυτό που έχει το Χριστό στο μυαλό του. Αυτό είναι ο σοφό. Όχι εκείνο που ξέρει γλώσσε πολλέ. Και εννοείται εκείνος που ξέρει πολλά. Εκείνο που ξέρει πολλά. Για κάνε να τον πλησιάσει και να του πει: Ξέρει, φίλε μου, εδώ έκανε λάθο. Εγώ έκανα Εγώ. Οπότε ξέρω όλα. Ήδε στο σοφός για τον κόσμο. Να μου πει σε μένα έκανα λάθο. Ακούτε τι λέει εδώ. Ο σοφός για τον Χριστό. Ακούτε λέει. Καρδία δέξεται εντολάς» Ο σοφός λέει για τον Χριστό ο Άγιος άνθρωπο. Παρότι έχει τη γνώση του Θεού όλη, Έχει ανοιχτή την καρδιά του λέει. Έχει ανοιχτή την καρδιά του και μπορεί να πάει και εκείνο το μικρό παιδάκι και μπορεί να πάει και τούτο το μικρό παιδάκι και μπορεί να πάει ο καθένας σας και εμείς που είμαστε αμαρτωλοί και να του πεις «εδώ, έχετε κάνει ένα μάθος». «Σα ζητώ συγγνώμη» «Σα ευχαριστώ πολύ» «Σα ευχαριστώ» Έτσι μας έλεγε αυτός. Ο σοφός, εκείνος ήταν σοφός Αυτός ήταν σοφός αυτός και όταν πηγαίναμε εμείς μικρά παιδιά και του λέγαμε Γιώργη» εδώ κάνεις λάθος, συγγνώμη, Α, συγγνώμη παιδιά, συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη «Συγνώμη, αδερφή μου. Μας έλεγε κάποιος στην ποποφλέτα, συγνωμη αδελφοί μου, συγγνώμη. Να, εχω μάθει εδώ. Να, ο κεράτης μους ήταν μαθής και αυτός. Συγγνώμη αδελφία μου. Ποιος μας συζητούσε συγγνώμη. Ο σοφός. Ο σοφός, ο εμά, συγγνώμη. Βλέπεις η διαφορά του ενός σοφού από τον άλλο σοφό. Εκείνος ο σοφός του κόσμου δεν δέχεται συμβουλές, δεν δέχεται υποδείξεις. Αυτός ο σοφός του Θεού, ο Άγιος άνθρωπος, έχει ανοιχτεί την καρδιά του και όποιος θέλει πάει και του λέει και του κάνει υποδείξεις και του κάνει παρατηρήσεις και τον διορθώνει. Είδατε τι θυμάστε τι είχαμε εξηγήσει πριν από λίγο καιρό. Έ; ε, ο σοφός λέει, ο σοφός, ο σοφός αισθάνεται υποχρέωση λέει, σε αυτόν ο οποίος του κάνει υπόδειξη δεν προσβάλλεται άμα πας στον Άγιο άνθρωπο και του κάνει μια υπόδειξη σε θεωρεί και ευεργέτη του και ευεργέτη του, σε, λέει, σε ευχαριστώ ευρέθηκε ένας άνθρωπος να μου πει μια κουβέντα να με στρώσει, να με διορθώσει ενώ εμεί είμαστε εγωιστάδε. Είδα σε μένα, μιλείς σε μένα έτσι, από κάτω τι εσύ, ξέρεις εσύ και δεν ξέρω εγώ. Να, δε, δε. γιατί βλέπετε εμείς δεν έχουμε πνεύμα Θεού, εμείς έχουμε δαιμόνια μέσα μας. Και όπως ο διάολος είναι εγωιστής, έτσι μας οδηγεί και μας τον εγωισμό, να μην δεχόμαστε υποδείξεις, να μην δεχόμαστε συμβουλές από κανέναν, ναι. τα μάθαμε όλα βλέπεις. άστεγος λέει δηλαδή παρακάτω, ο δε άστεγος χίλεση σκολιάζον υποσχελιστήσεται Ω, τι λέει εδώ τι λέει εδώ τι λέει εδώ Ω, αδελφοί μου να δείτε τι είναι τα αμαρτήματά μας τα αμαρτήματά μας τι είναι, σας το έχω ξαναπεί είναι οι εκδικητές μας είναι αυτοί που θα έρθουν να μας εκδικηθούν Είναι αυτή που θα έρθει να μας είναι ε, δαιμόνια, οι αμαρτίες μας είναι δαιμόνια. Και το δαιμόνιο θα έρθει να μας εκδηγηθεί. Είναι τοπογλύφος ο διάβολος το ξέρεις αυτό, είναι τοπογλύφος. Σου δώσε να κάνει μία αμαρτία, σε διευκόλυνε στο να πέσει στην κορμία, ε, καλά, στο φυλάει. Στο φυλάει, στο φυλάει, μετά θα έρθει να σου ζητήσει τόκο, τόκο. Είναι σαν τον δανειστή, τον οκογλίφο, που σου δίνει 100 και μετά σου παίρνει 100.000. Είδατε τι λέει ο κόσμος σήμερα. Ε? Να νήστηκα από τράπεζα, πω, πω, πω, πω, πω, 5 εκατομμύρια πήρα, λέει, ακόμα δεν τα ξόβησα. 25 εκατομμύρια έχω δώσει και ακόμα δίνω. Δεν τελειώνει. Έτσι ο διάολος είναι ακόμα χειρότερος του Ακόμα χειρότερος του Έναν θύπανε μια χάρη, ο διάβολος. θα σου ζητάει χάρες, μια ζωή γι' αυτό κοίταξε να μην κάνει συναλλαγές με το διάολο τι λέει, ο δε άστεγος χείλεσαι, εκείνος λέει που έχει το στόμα του άστεγο δεν το βουλώνει, δεν το πουλώνει. γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες τι κάνανε διαβάστε το και το γερωτικό, δεν διαβάζει. Ήδες τι κάνει, λέει ένας για να κάνει σιωπή, τι έκανε, έδωλει μια πέτρα μέσα στο στόμα μια πέτρα. Ο όλη του τη ζωή ήταν με μια πέτρα μέσα στο στόμα. Για να μην μιλάει τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Γιατί τι λέει η Αγία Γραφή, εκ των λόγων σου και εκ των λόγων σου από το στόμα σου, ότι μέσα σε κρεμάσει ο, ε, ο διάβολος δεν θα πολλά. Και τους το λέω πολλές φορές στην εξομοιολόγηση. Δεν βγαίνει τη γλώσσα, αλλά στην κόψη. Στην κόψη, δεν βγαίνει γλώσσα. Στο πνεύμα το άγιο, δεν βγαίνει γλώσσα. Δεν φέρει αντιρρήσεις. Εκ των λόγο σου δικαιωθείς και εκ των λόγων σου καταδικαστείς. Εδώ λοιπόν είδες τη μέη δε άστεγος χίλεση εκείνος που δεν βάλει πράγμα δεν πίνει το στόμα, τι λέει πολλά σκολιάζω, σκολιάζεις ε? σκολιάζεις, τι σκολιάζεις τα στραβά του κόσμου, γι' αυτό λέγεται και σκόλιον, δεν είναι σχόλιον λέγεται σκόλιον, δηλαδή πιάνεις όλα τα στραβά τα σκολιά, τα διεστραμμένα του κόσμου και να βάσεις στο μας όλος. Είδες τι έκανε μια, είδες τι έκανε άλλη, είδες τι παλιά άνθρωπος, είδες τι αυτό, είδες τι κουβέντες είπε, κοίτα πώς περπατάει, κοίτα το σκάγει, κοίτα ο κοίτα, κοίτα, κοίτα. Εάν έχεις λέει το στοματάκι σου ανοιχτό, πολύ ανοιχτό, μπαίνει δαιμόνια μέσα στο στόμα Και η αμαρτία αυτή τι θα κάνει, υποσχελιστήσετε λέει, τι δηλαδή, θα Θα σε περιφρονήσει, θα κάνει ο Θεός να σε περιφρονάει ο κόσμος. Να σε περιφρονίσουν οι άνθρωποι, να σε περιφρονίσουν και ποιοι οι άνθρωποι, οι δίκαιοι, οι άγιοι άνθρωποι να σε περιφρονίσουν. Και αυτό ξέρει είναι το μαρτύριο βασικά του ανθρώπου, του καλού ανθρώπου, του αγωνιστή. Είναι να βλέπεις τους δικαίου να σε αποφεύγουν. Να σε αποφεύγουν. Υποσκελιστή σε δε σημαίνει θα σε περιφρονίσουν. Θα σε βάλω στην άκρη. Λε πολλά. Δεν ναι, συγκρατεί το στόμα σου. Νομίζω ότι ξέρεις ξέρει όλα και εσύ και εγώ. Και αφήνουμε το στόμα μα να λέει πολλά. Συγκράτησε. <συκράτησε> Κρήτον το σιγάν ή το αλλιν, έλεγαν οι αρχαίοι μοντρόβολοι. Προτιμότερο είναι να μην μιλά παρά να, να λε πολλά. Κρήτον. <συκράτησε> θε να πει, θε να πει, θε να πει. Σας το είχα πει κάποτε και το γράφω και στο βιβλίο μέσα. Πες να πεις. Βρέσε τα στραβά του εαυτού σου και άρχισε να λες. Εκείνο, ναι. Βρίσε τον εαυτό σου από το πρωί το βράδυ. Κατηγόρησε ένα. Και όχι ψευτικά, με ειλικρίνεια. Κάποτε πήγα στο Άγιο Νόρος, μαζί νομίζω μόσαστε με το Γεράσιμο εδώ, να μερθώ πήγαμε σε μία μονή και βλέπουμε έξω από την πόρτα της μονής έξω από την πόρτα της εκκλησίας βλέπουμε ένα καλόκαιρο γονατισμένο Εμεί πηγαίναμε να πούμε στην εκκλησία το θυμάσαι λοιπόν στη και έλεγε αυτός ο καλόκαιρος ο Ιλωγάς το Ιλωγάς έλεγε πολλά αλλά τι έλεγε όμω. αλλά συγχωράτε με γιατί είμαι πόρνος Σε όλους όσοι έμπαιναν μέσα έλεγε αυτήν την κουβέντα Αδελφή συγχωράτε με γιατί είμαι πόρνος, αδελφή συγχωράτε με Πολυλογία, πολυλογία. Αδελφή συγχωράτε με γιατί είμαι πόρνος, αδελφή συγχωράτε με γιατί είμαι πόρνος, αδελφή συγχωράτε με Γιατί είμαι πόρνος, αδελφή Και να κλαίει, να κλαίει τα μάτια του τα βγαίνουν ποτάνε. Ήταν πόρνος, πόρνος. Αλλά τι είχε κάνει. Σαν άνθρωπος του έφυγε το μυαλουδάκι του μια στιγμή και πήγε στο κοσμικό το παρελθόν για να σε ρωτήσω τώρα εσένα μου κάνει την καλή τη Θεούσα που ήρθες εδώ πέρα και μου κάνει κάτι σταυρούς από το κεφάλι σου είναι από το πάτωμα για πέσε μου σε παρακαλώ θα μπορείς ποτέ εσύ να πας να κάτσεις μοναδιστή στην πόρτα της εκκλησίας και να πεις αδερφοί συγχωράτε με όχι για αυτά που δεν έκανες για αυτά που έκανες κάποτε να πεις αδερφή συγχωράτε με γιατί κάποτε εγώ απάτησα τον άντρα μου. <Ρι> αδερφή συγχωράτε με γιατί εγώ κάποτε που είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Θα πω κανείς ποτέ. Δεν το κάνεις ποτέ. Εγώ σου λέω και κάτι άλλο. Ακόμα και γονατιστή να σου βάζει εντολή ο πνευματικός σου να πάνε κανείς γονατιστή έξω στην πόρτα της εκκλησίας δεν θα πάνε σου. Δεν να, ποιος είναι ο καλόγερος, που τον βρίζετε τον καλόγερο. Είναι εκείνος ο οποίος πάει και κάθεται και κλαίει και για εκείνα ακόμα τα οποία δεν έκανε. Διαβάστε να δείτε, διαβάστε να δείτε. Να δείτε αυτό. Να δεις ποιος είναι ο πολυλογράς. Πολυλογράς ήταν και εκείνος. Έλεγε συνέχεια, την ίδια κουβέντα. Δεν έκλεισε το στόμα του καθόλου, αλλά τι έλεγε. Έβριζε τον εαυτό του τον τελόνι. Τι μας τον τελόνι. Ο Θεός η λάθητη είναι το Α, εγώ είμαι καλή. Δεν έκανε τίποτα εγώ καπέναν. Κάνει τίποτα. Καλή. Α, λοιπόν. Για τράβο να κάτσεις στην πόρτα της Εκκλησίας και να κλαισθεί και να, να, να χτυπάσεις τους τίτους σου για να δεν το κάνεις. Α. Εκεί θα σε δω αν είσαι καλή. Διάβασε μέσα του Αγιολόγιου να δει, Το Αγιολόγιου. Να δει. Μια Αγία γυναίκα κάποτε, μάλλον έναν Άγιο άνθρωπο που πήγε μια πόρνη, μια πόρνη, μια βρομιά, πήγε στο, στο, στο μοναστήρι και τον κατηγόρησε αδίκως. Τον κατηγόρησε. Μια ωραία συγκοιντική ιστορία. Δεν ήταν άντρας αυτός, ήταν μια γυναίκα. Μια γυναίκα η οποία και αδρικά και μπήκε σε ένα μοναστήρι για να ασκηθεί ακόμα περισσότερο. Και εκεί μέσα από ασκήτο λέει, Επήγε μια, ε μια μέρα μια κοπέλα, την είδε και αυτή τη γυναίκα, αλλά της φαινόταν ως άντρας και επειδή πήγε, λέει, στο τέλος τον ποκάλεσε για αμαρτία και αυτός αρνήθηκε, δεν ήθελε να, αμαρτάσει, να αμαρτήσει, την κατηγόρησε, λέει, έμεινε έγκυος με, κάποιο, με κάποιον άλλον εκεί έξω στον δρόμο, και αμέσως λέει την κατηγορία, λέει αυτή, ήθελα να την εκδικηθεί, λέει, αυτή με άφησε, αυτός με άφησε, λέει, Άγιο, και δείχνει τη γυναίκα. Η, η Αγία Θεοδόρα, ναι, η Αγία Θεοδόρα, εδώ στιπάστε, κάτι. Λοιπόν, ναι, ναι, αυτή, λέει, αυτή. Υπάρχει κι άλλο περισσότερο, ο κρότης Αγίας Θεοδόρας. Αυτός, λέει, αυτός, αυτός. Η Αγία Θεοδόρα τη σκοτώσαμε. Αλλά αυτός του κάναν άλλο, που σας λέω εγώ. Όταν πήγαν στον ηγούμενο, λέει, αυτός λέει, άφησε έγκυο τσιμπόρι μας. Το κάνεις λέει αυτό. Τινός δεν είπε όχι. Δεν είπε όχι, ενώ μπορούσε να το αποδείξει. Αμέσως, δεν μπορούσε. Αμέσως, θα τους πει ότι εγώ είμαι γυναίκα. Πώς είλε την Δεν είπε τίποτα. Για να μην προδώσει τον αγώνα της. Το έκανες, δεν το έκανες. Απ' από το μοναστήρι, Θα Πανακάτσις μέχρι να σε ελεήσει ο Θεός τη Ιππροηγούμενης και κάθισε έξω παρακαλώ το μοναστήρι πέντε ολόκληρα χρόνια και όπια σπέρναγε από εκεί της έγινε κλωτιές, την έβριζε, την έλεγε, ξέρετε, τα πρόστιχα εκείνα λόγια τίποτα δεν απάντησε ποτέ σε, να πει την αλήθεια και όταν πέρασαν τα πέντε χρόνια άντε λέει άντε τη λεγούμενος του λέει άντε έπα τέλειος ο χρόνο, μπήκε την άλλη πέθανε Πάντα να τον τήσουνε και βλέπουμε την γυναίκη oh, ε, τότε Αγιάστη και τότε εκείνη την ημέρα δαιμονίστηκε και εκείνη η κοπέλα που την είχε σηκωχαντήσει. Ε, το κάνεις εσύ. Το κάνω εγώ. <Χα> Έτσι είναι, αμέ. Και άμα σου πω κάτω, για κοινά που έκανες και όλα τα αμαρτήματα σου, όλοι και, και εκείνα το κάνουν. Για φαντάσου αυτή να σηκώ, ενέπνει σταυρό σηκωχαντία και να μην μιλάει κάτω πεντελεπιλέα, πεντε, δεν πορεύεται απλώς, πορεύεται ο διαστρέφοντας οδούς αυτού Εκείνο λέει που πορεύεται στη ζωή αυτή με ειλικρίνεια απέναντι στο Θεό, απλώς. Γιατί βλέπετε ο νόμος του Κυρίου είναι απλός, δεν, δεν είναι πολύ σύνθετος, δεν σε δυσκολεύει. Ο Κύριος είδατε, δεν ήταν, δεν ήταν αδερφή μου πολυπράγματος στη ζωή αυτή, δεν, δεν ήταν μπερδεμένα τα λόγια, όπω τα λένε οι σοφοί του κόσμου. Ακούς, πάνε ακούσεις κάνα πολιτικό και σε πηγαίνει το κεφάλι σου, σε το κεφάλι σου. δεν μπορεί να ακούσεις. Μπερδεμένα λόγια λένε ο Κύριος είπε ένα και ένα ένα, ένα, ένα, ένα, ένα κρυστάλλινα λόγια κρυστάλλινα λόγια και μας τα έδωσε όλα καθαρά και εξάστερα τα καταλάβουμε και επομένως αυτός που βαδίζει λέει με αυτή την απλότητα αυτός τι πορεύεται λέει πεπιθός έχει εμπιστοσύνη. Να, ο Ζουγανέτης που σας είπε προηγουμένως. Δεκαεννιά παιδιά του φώναζε ο κόσμος ρε μου ρε, ρε βλαμένε! Πού πας και πού Στην εποχή μας εδώ Στην εποχή μας αδερφή Τη δύσκολη εποχή Οικονομικά είναι πολύ δύσκολη εποχή. Και όμως τη δύσκολη Δεκαεννιά παιδιά Του φώναζε ο κόσμος τεπιθός πορεύεται ως πορεύεται απλός αυτός που πορεύεται με, με απλότητα και με πεποίθηση στον Θεό αν πορεύεται πορεύεται στη ζωή αυτή τεπιθός με ασφάλεια δεν φοβάμαι δεν φοβάσαι πως δεν φοβάμαι γιατί είναι ο Κύριος το πιστεύω το Θεό το πιστεύω το πιστεύω αν είχε φωνεί αυτός ο άνθρωπος να κραυγάσει θα τον άκουγε όλοι οι οικουμένοι το, το πιστεύω ο άσχανης δεν το πιστεύει το Θεό όλοι μας βάζουμε τη λογική προς τα το αυτού του γιατί και πως θα τα φεραγωγόνται γιατί γιατί, γιατί, γιατί έτσι, γιατί αλλιώ, γιατί ένα, γιατί δύο, γιατί, γιατί, γιατί, όλα γιατί. όσο πορεύεται απλώς πορεύεται πεπιθός. Αυτός που είναι στηριγμένος το Ευαγγέλιο έχει εμπιστοσύνη στα χέρια του Κυρίου. Και ο Κύριος λέει τι λέει, Ουμίσιανό, μη μη σε εγκαταλείπω. Ε, μη Έχεις πατέρα εδώ. Έτσι λέει ο Κύριος σε αυτόν που πιστεύει. Μη φοβάσαι, παιδά. Έχεις πατέρα, σαν αγαπάω εγώ. Εγώ. Δεν θα σε αφήσω. Και αυτός το πίστεψε. Το πίστεψε και έχει σήμερα στρατιά ολόκληρη πίσω του και γενναίες ανθρώπων οι οποίοι θα ανάβουν και εσάς. Συγχωράτε για αυτό που θα πω. Στον τάφος θα κατουράνε μετά τα παιδιά σας και θα σας ιμπρίζουνε. Εγείτονε! Θα πηγαίνουν πραγματικά τα παιδιά εδώ πάνω και θα κουλένε. Και στη μανούλα τους την ευλογημένη την ηρωίδα αυτή που 19 φορές, 19 φορές μπήκε στα νοσοκομεία για χάρη τους για να φέρει τα παιδάκια αυτά στον κόσμο. Αυτοί η μάνα θα τους κάθονται η ροή μεθαύριο. Η ροή θα, θα τους κάνουν, κάνουν. Μνημείο. Τις μανάδες είναι τούτες εδώ, τούτε. ούτε θα τις κλάψουνε. Βλέπετε σε κάτι κηδίες που πάνε εδώ πέρα, δει, κάτι, κάτι επίσημες που πεθαίνουν, κάτι ηθοποιούς, κάτι στάρ. Yeah. Άλλος καπνίζει, άλλος αυτό. Αυτή είναι το μνημόσυνό τους. Δεν έχουν να πούνε ακόμη μια καλή κουβέντα. Δεν έχουνε. Άλλος καπνίζει, άλλος βλαστημάει, καθόνται όλοι έψε, άλλος παίζει το κομπολόγητο, άλλος κάνει αυτό, άλλος πω το έξω από την αξία. Ωραία προσε άμα μας πεθαίνει καναστέτει ως Άγιος Ανθρωπάκητος <laughs> για πήγε να δεις για να δεις να δεις τι, τι δάκρυ να δεις τι πέρθος να δεις τι ολογισμή να δεις τι στέρηση τι κενό αφήνει αυτός ο άνθρωπος <laughs> ως πορεύεται απλός πορεύεται πεπιθός ο δε τα σωδούς αυτού γνωστήσετε. Δηλαδή, ποιος είναι εκείνος που διαστρέφει, ξέρει ποιος, είναι εκείνη η γυναίκα που πιάνει το παιδί, που σας είπα προηγούμενος, το παιδί της, και το κοροϊδεύει. Και έχω μια μάνα, τώρα πάλι, μην πω κάμια παλιά κουβέλα για δάστηνε, Λέει, το κορίτσι της είναι πολύ καλό ευλογημένο παιδί έχει κάνει τρία παιδιά πάει για το τέταρτο κάνει, έκανε μάλλον έκανε το τέταρτο πάει για το τέμπτο και την πιάνει η ίδια τη σημάδα και την μπορεί εγώ της λέει έκανα τρεις εκτρόσεις Του το λέει ξε, ξε, ξε, ξε, το κορίτσι όχι Δόξω, είναι ευλογημένο παιδί η μάνα, θρασίδα, Βρομιάρα έρθει. Εσύ που διαστρέφεις θα σε αποκαλύψει ο Θεός, θα σε εξαιδιωτερό το πιάσει το μια μέρα. Ο διαστρέφων, είδες τι λέει, ο διαστρέφων, ο διαστρέφων το δρόμο του Θεού βλέπεις το κοβιτσάνκι αυτό ακολουθεί το δρόμο του Θεού. Πάει σωστά. Αντί να χαρεί η μάνα, αντί να πει ότι με το παιδί που το δω μπορεί να ξερασπώσει και μένα. Μπορεί να με ξερασπώσει. Εσύ που διαστρέφεις θα το πληρώσει. Θα σε αποκαλύψει ο Θεός, θα σε ξεπνοστιάσει ο Θεός. Θα το πληρώσει αυτό που κάνει. Mm. Αλλά δεν καθαραβαίνει. Mm. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ πέρα, αγαπητοί μου αδερφοί, mm. και Θεούς έρωτος, την ερχομένη Κυριακή θα τα ξαναπούμε, εάν επιτρέψει ο κύριος που ζούμε. Yeah. Λοιπόν, στο τέλος σας παρακαλώ να φείτε εδώ για να πάρετε τις εικόνε σας. Γαλάτας,